Ναι, όπως Ναι. Γεια Γιώργος. Για, Γιώργο. Ε, θα ήθελα να πω ότι ευτυχώς που μείναμε στο ευρώ και δεν γίνεται η υποτίμηση τη δράσης. Thank God. Thank yeah. God φίλε. Thank God που μείναμε στο ευρώ. Ναι. Τι θα έχει γίνει αν φέγγαμε το ευρώ. Ναι! Ηποτέμιση του νομίζα του να συμφωθεί. Έχει η ποτέ του μισθού. Ναι, καλά του λε. Η υποτίμηση του νομίζοντα, φίλε. Έτσι, έτσι, έτσι, αυτό μα ενδιαφέρει. Σε τι προσδοκά σε χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο, με το ευρώ δεν έχει τέτοια. <συσίλωνα> <συσίλωνα> όχι, όχι. Τι καταβέψει απλά από τι άνεδε να μα πέρνα και δεν πλέον. Το ερώτημά. Υπομονή κουράγιο στου συντρόφου φίλου Κυπρίου που ψήφισαν και αυτή το σαμπάρα για πρωθυπουργό. Κάσει καλά. Αυτούς τους, τους ευρωαριστερούδες, τον Ψαριανό, τον Πίστη και άλλους Μη τους... μιλάτε έτσι κύριε Πού τους ετοιμάζουνε τόσα χρόνια ρε Πού τους τσιπάρουνε Πού τους, τους δίνουν οδηγίες Είναι έτοιμοι να τα πούνε όλα Πού κρυβόντουσαν αυτοί τόσα χρόνια ρε Δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται οδηγίες Γεννηθήκανε οι πρόθυμοι Ρε φίλε, δεν ξέρω, αυτοί είναι, ε, κρύβονται, κρύβοντα αν καθέσω, τόσα χρόνια κριβώτε. Αλλά είναι, είναι ίδιο σαν... του αριστερού του είδου του. Τον... Αυτό και τον... αριστερή τον... είναι τον... ευκαιρινή έτσι. Έχουν, έχουν γαμώ... αυτό το καλούπι, έχουν το καλούπι γαμώ... του πρόθυμ. Συγνώμη, είσαστε ο πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Εντάξει είμαστε αλλά δεν θέλω να το λέω. Έξα, φιλά, ρε, κοίτα, εγώ και εγώ, εγώ τέλο πάντων, Ιατρέ, α πούμε, ήρθε τσίρκο στην Αθήνα και δεν έβγαλε, ξέρω εγώ πέντε εισαγνία να δώσω δωρεάν.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 Αποστολή. Ναι. Τι κάνει. Ποιο είναι. Ο Φούφουτο. Γεια σου, Φούφουτα. Hey, Φούφουτ. Πήγα να μου πούνε μια καλημέρα. Ε, δεν είπαμε. Ωραία, ναι. Ωραία. Άντε. Να είσαι καλά, Φούφουτα, να παίρνει. Θα παίρνω, θα παίρνω τώρα. Εντάξει. Τώρα έχω πολύ χρόνο. Γιατί τι έγινε. Τον το πουλ, απολύθηκε. Μmm. Καλή φάση. Ωραία. Πάλι καλά, να ευχαριστήσω την εκπομπή. Άκου ξανά και ξανά. Αυτό κάνα. Τι άλλο να κάνει. <laughs> Τι δουλειά έκανε. Α, δεν μπορώ να σου πω. Έλεγε τι. Δεν γίνεται. Τι σε νοιάζει καλά, απολυμμένη τώρα. Ε, δεν γίνεται. Σου λέω, α το με χέσει. Να σε χέσουν, τράπεζα. Όχι, όχι. Τι. Ε, δεν πειράζει, άστα. Λοιπόν, Δη... θα τα πούμε πια. Δημόσιε σχέσει, δίκη επιχειρήσεων, τι. Κοντά, κοντά σε όλα αυτά. Για πε. Δεν σου λέω, γεια, yeah, για. Yeah. Management association, τέτοια. Association, yeah. Association, μωρή. Όχι, όχι. Association έκανε, μωρή. <laughs> Λέγε καλά, έκανε. Δεν σου λέω, δεν Λέω. Α, ρε παιδάκι μου νεύρα που μου βάζει τώρα. Όπω και να έχει, ό,τι μαλλικία και ανέκανε, πάρτε τώρα, δεν το ήξερε. Ναι, ναι. Ε? Το... Όταν ξεκινάει να κάνει αυτή τη δουλειά που δεν ξέρω τι είναι, αλλά φαντάζομαι. Σωστά, δεν το φανταζόστανε. Εμεί γιατί το ξέραμε. Το ήξερα. Το ήξερα, δεν το, το, το, το τώρα. Το παίρνω. Α. Έλα Αποστολή. Ελά. Έλα. τεστ ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο πάντσερ, ήταν το τάξη που κατήρθαν Γερμανία Γερμανοί την Ευρώπη. Ποιο το ευρώ, μου. Βέβαια. Ούτε μάγια να βούμε, ούτε να χαλάει, ούτε να, σκοτω... να σκοτωμού τίποτα. Κατακτά τι χώρε να βγούμε τελείω αδόρυβα. Κλακ, κλακ, κλακ. Σωστό και ούτε να φύγει. Πώς... τα κόκαλα του αδόλφου να βούμε. Λέει πώς δεν το έχει σκεφτεί να βούμε. Μπάμε να ανησυχήσουμε. Είμαι σίγουρο τα εγγόνια του, η ενελάδει από γονεί του, θα βάζουν λάδι στι κλειδώσει να μην τρίζουνε.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 Ωστόσο έλα. Θα σου πω κάτι και ξέρω ότι δεν θα το βάλεις, αλλά εγώ να σα το πω. Ναι. Παλιά λέγαμε, Γερμανός, Εβραίος και Τούρκος, δεν φίλη. Προσθέστε και το όσο τώρα. Δεν φίλοι με τίποτα αγόρι που τους ωραία τους Να σου πω κάτι ρε, Ανησυχώ πάρα πολύ, ρε, συ, η αποστολή. Έχουν έρθει οι τράπεζε μα έχουν πάρει τα σπίτια. Το Eurogroup μας παίρνει τι καταθέσει όταν έρθουμε, οι τα πράγματα. Τι θα πάρουμε. Τα... Μας. Α, μπράβο, το με, με Ευχαριστώ πολύ να καλά. Να μην στεναγωρίζουν οι αδελφοί μας οι θα τους στηρίξουμε εμείς. Θα του δώσουμε δεκάρι στην και θα αρχίσουμε ο Κύργος με το δεκάρι πάλι. Άντε ρε αυτό ελπίζουμε. Να τίποτα, να είναι ήσυχη Ε, θέλω να χλεβάσω λίγο το σποτάκι του Sky που ακούω μελωδία και το ακούω εκεί. για το να βολόμαστε στα σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε σακούλε με τρόφιμα. Για να ναι, σ... Τα οποία τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, να ανέβουν λίγο και οι πωλήσει στα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, τροπή του που το λένε και πού απευθύνονται ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία νόηση να καταλάβουμε τι κρύβεται όλο πίσω από αυτό. Γιατί δεν τα αγοράζει ο Sky από το σούπερ Έλατε. Αλλά πάμε Έλαντε. Εμείς... Να διαλέξουμε. Έτσι, ακριβώς, να σε... πούμε αυτό, θεωρώ καλύτερο. Ακριβώ, ακριβώ. Και δεύτερο. Έχει παρατηρήσει καμιά διαφήμιση από το σούπερ μάρκετ Sky τελευταία. Ε, κύριε... Αν και φαντάζομαι αν ιδιωτελώ το κάνει. Ε, όχι, όχι. Εγώ επειδή το Sky δεν τον παρακολουθώ πια από τότε που φύγατε εσεί. Και... και το, το σκοτάκι σου λέω μέσω μελωδία γιατί ακούω μελωδία ακόμα. Ο Sky. Mm -hmm. Γιατί δεν κάνει τώρα μια διαφήμιση στην καθημερινή. Έτσι, μια καταχώρηση. Mm. Ε, την πρώτη τριάδα τη μετρή ακροματικότητα. τώρα πια. Γιατί θυμάμαι είχε κάνει κάποια στιγμή ναι. που πάλι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 Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εν τε αυτήν την περιπτώση, οι αριστεροί, ρε παιδιά, ας βρούμε μια φόρμουλα, δηλαδή το κουκουέ, που έχει τη μεγάλη ευθύνη για μένα, όποιος είναι δεν είναι κουκουέ ή δεν είναι πάμε, είναι ταξικός αντίπαλος. Να σου πω. αντίπαλος, συγγνώμη, μπορεί να είναι ταξικό όμω δεν είναι, ρε παιδιά, δηλαδή α ανοίξουν λίγο τα συμφέροντά του και εκεί το κόμμα. Αποστόλη, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Τι? Να πεις το Θήμιου να διαβάσει του Αλκίνου Ιωαννίδη το κείμενο και ah, αν δεν μπορεί να το διαβάσει σε να πεις... Α, αυτό. έχει έχεις αυτό. δίκαιο. Όντως πολύ ωραίο κείμενο. Μπράβο, και αν δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί είναι μεγάλο να μπει σε αυτά τα χαϊβάνια που σας ακούνε να μπουν να το διαβάσουν. Ναι, και θα το έχουμε και στο site το δικό μας. Από Πα το λίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα.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 Πώ τολμήν, τι υπενήσονται όλα αυτά που ακούω για το φώτι. Για να ακούσω, θέλω διευκρίνηση. Έτσι, πε τα επιτέλου κάποιο να ζητήσει τι αλήθειε. Μα τι υπενήσονται, τι θέλω να ακούσω, καθαρά δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάποιο μια φορά τον αποκάλεσε αριστερό. Τι θέλει να πει με αυτό. Τι ερεύνησε το θέμα και. Κάποιο άλλο κεροσκόπο. Δεν ξέρω. Άλλοι τον λένε κοροτούμπα. Τι εννοούνε. Να μιλήσουν ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, να μιλάσουν. και εγώ δεν ξέρω. Άμα ήξε θα έλεγα. Α <ambiente> σου πω κάτι άλλο. Τώρα, αυτό που λέει ο Σαμαρά συνέχεια θα αλλάξουμε και θα αλλάξουμε το χαράτσι. Τι το λέει και δεν το κάνει. <χαί> ναι, τι δεν Ο Σαμαράς πρέπει να το πει για να γίνει. <sharp> Όχι για κάποιο άλλο έτσι λίγο πιο από το εξωτερικό. <sharp hum plein> ναι. Γεια σα. Γεια σα. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η σχηματό του σταθμού στην άρτα. Δεν πιάνουμε. Πιάνετε σίγουρα. Ευρύτε το. Αν πιάνουμε σίγουρα και το ξέρετε εσεί και δεν το ξέρουμε εμεί. Κοιτάξτε τα FM ξέρετε. να το βρείτε και καλή ακρόαση. Χαίρο πολύ. Χαιρετισμού. Εντάξει, Το Σάββατο το, μεσημέρι δούλευα. Περάστε, περάστε. το Σάββατο το μεσημέρι δούλευα και συναντάω στην Αθηνά, εκεί στην Ερμού, ε, μια δημοσιογράφο της ΕΝΕΒ και τη είπα συγχαρητήρια για την προπαγάνδα. Ψηλοτσαντήθηκε βέβαια ο συνοδό αλλά ευτυχώ δεν μου απάντησε για να μ' άκουγε χειρότερα. Να σου πω το μικρό τη όνομα. Για πε. Έλγα. Αποστόλη μου, έλα γόρι μου έπινα καφέ, είσαι καλά Δεν μοιράζεις την υγειά σου, γίνα τον Τούμπα τώρα να δούμε τι θα πει Α, Θα σου δούμε, όχι, τι θα γίνει ο Στεφάνη ο βλέπεις, ο πες μου, τι γίνεται έχουν Αν δει Στεφάνη δε δε δεν είναι γάμος, είναι κηδεία Τι λες, άλλα λες, άλλα λέω Να συνοηθούμε, συντονίσουν Αυτά δεν τα... Αυτά, αυτά λέω κι εγώ Αυτά, να σε καλά Λοιπόν, άκου να δει, είμαι ο Περικλή Λορίδα, Είχα πάρει και για το αντιφασιστικό στην Ελληνική που κάναμε. Ποιο είσαι Περικλή Λορίδα μωρέ. Ένα μουσικό που σου λέγανε. Ναι, ναι. Ο Λουρίτ θα μπορούσε να σουναχτεί. Ποιο, ποιο Ο Λουρίτ. <laughs> Λουρίδε. Λοιπόν, 21 Τετάρτου στον Άλιμο, στην παραλία στο θεατράκι του Άλιμου, κάνουμε αντιφασιστική συναυλία. Εδώ ο κόσμο θα... καίγεται και εσύ κάνει αντιφασιστική συναυλία. Ελά. Ποιο τα τραγουδάει. Δεν σα ακούω, μωρέ. Ποιο τραγουδάει, μωρέ? ε. Ρίτα Ντονοπούλου, μα του Λαζαμάνι. Η Καταλία Ρασούλι, πολύ είναι 18 καλλιτέχνε. Εντάξει, δεν θέλω να σου κουράσω, μην του πει. Ναι, σου έχω στείλει και μέσα στο facebook το event που έχουμε φτιάξει και τη Δευτέρα που βγαίνεται και το δελτίο τύπου, θα το φτιάξει. Στείλω και στο ελληνοφρένια ο Βενέτ. Και πε τότε για τις 21 Τετάρτου, ξέρει, είναι και η μέρα 46 χρόνια μετά τη Χούντα. Τώρα, βέβαια, 21 Απρίλιο, εμεί θα έχουμε γιορτέ και πανηγύρια και εσεί κάνετε αντιφασιστικό. Ναι, με, εντάξει, α πούμε και κανένα βαπείο τη Χούντα, μα να το αλλάξουμε λίγο. Αμέν να το σπάσετε λίγο, δέχομαι. Ελά, ρε, τι γίνεται, Έλα. Του είχα ανέκδοδο. Τι. Λοιπόν, είναι ο Εσίφ με την Παναγία και περπατάνε στον δρόμο. Κάποια στιγμή ο Εσίφ κοβεί ένα κρυνό και λέει: Μαρία, μύρισε αυτό γαμπάει. Όχι, okay, έτσι. Α, μα αρέσει, θέλω να σου πω. Ελά, ρε, Αφροστόλη, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Μ σου, μ α**, σου με αυτού του μάτρου έχουμε μπλέξει. Αλλά τι να περιμένει κανεί από ένα σαμάρι και ένα τουρνάρι. Καλό, ε! Πολύ καλό, κύριε. Και σαμάρι και στορνάρι. Και πεταλωτή να μα γαμπάει. Πάρα πολύ καλό. Πεταλωτή δεν κολλάει. Βγάλε με αύριο. Σίγουρα. Για τα λε και ωρα.